Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι από το ράδιο Άρτα στους 101.5 FM και στέρεο Εδώ είμαστε Λοιπόν είναι το και πριν ξεκινήσω να σας πω καλημέρες Θα σας πούμε το καινούριο άσμα θα, τον, θα σας μυθίσουμε με Τσίπρα, σίγουρα ναι Μυθίσουμε <σίλια> <σίλια> το ζίπρα σίγουρα ναι Τραγουδάζω στο στούντιο μου κυρίες μου και κύριε κύριε, <σίλια> κύριε, καλή σας μέρα Όπως είπαμε <σίλια> από το ράδιο <Radio> άρτα <σίλια> <σίλια> Λοιπόν, στο 125, Γιάννης Λαζάρου Στον τοίχο, στη Μένος Περιμένει κάθε μέρα. 2681-4060. 2681-4060. Πολλέ καλημέρε σε όλου του φίλου που είναι συνδεδεμένοι όχι μόνο από αέρο-αέρο, αλλά και από μέσο ιερού Ιντερνεδίου. Καλημέρα στην Κουζάνη, καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα στην Πελοπόννησο, καλημέρα στην Αυστραλία, σε όλου του φίλου. Καλή σα μέρα, κυρίε μου και κύριοι, και στι φίλε. Να είστε καλά Θα, το, θα σας μεθίσουμε με τσίπρα σήμερα Σίγουρα ναι Κυρίες μου και κύριοι Σήμερα τι είσαστε Ζεσουή Ταπί Σίγουρα Ζεσουή Ταπί ε, οι Έλληνες, οι Έλληνες δεν μ' έρευνε τώρα. να σηκώσουν όλοι ένα χαρτί που να γράφουν Ζεσουή τα πί. Και ψύχρεμοι φυσικά πάντα. Σε παρακαλώ πολύ δω, δηλαδή. <Κι> Λοιπόν, Ελληνάρα μου, δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι, δεν έγινε Ζεσουή Νιγηριανή, γιατί την επόμενη μέρα που κράταγες τα πανά σου με το Ζεσουή σόγουλη, τα πί, όπω ε, στην Ιγγυρία μπούκαρε ένα πιτσιρίκι εκεί ζωσμένο Και έστειλε 19-20 άτομα <ΣΣΣ> Φυσικά δεν μπορεί να είσαι τώρα συνεγηριανή <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> Ζησού είναι Ιγγυριανή <ΣΣ> Είσαι <ΣΣ> κατάλα <καταλαβαίνα>, έλα έλα <ΣΣ> Σ' αφήσω Θεοδωράκης τώρα δεν είσαι συνεγηριανή <ΣΣΣ> Ιουσαμαράς ο πα πα πα πα σε παρακαλώ πολύ δηλαδή <ΣΣΣ> Κυρία μου και κυριέ μου μια και ξεκινήσαμε Με το νέο άσμα θα σας μεθήσουμε με Τσίπρα σίγουρα ναι Λοιπόν, και θα σας συμμεθύσουμε Θα σας μαστουρώσουμε τώρα Δεν το συζητάμε Να σας ενημερώσουμε Για όσους βέβαια δεν είστε καρφωμένοι Με μεγάλη εγωνία Στα τηλεοράσια Και να, για να παρακολουθείτε Τα συνεντεύξεις και όλα αυτά Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε Ότι μας, ενη, μας ενημέρωσε και εμάς ο, ο ΣΥΡΙΖΑ Ότι τέρμα δεν θα υπάρχουν συνεργασίες Ότι με πάει σιόκ, Ούτε με κυδισό. Ε, το κυδισό είναι το, το κίνημα ε, δημοκρατικών, σοσιαλιστικών, σοβητικών, παπαντρεωικών δυνάμεων. Μασοχαψών. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει εκεί στη φίλη στην καβάλα τι σημαίνει μασοχαψά. Αν θες θα σου αργότερα. Ούτε με το ποτάμι θα συνεργαστεί. Δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Με κανέναν ρε. Τι πρωί, πρωί να απο... Μάλιστα κυρία μου και κύριέ μου ενδέχεται να πάμε και σε δεύτερες εκλογές διότι ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είπαμε θα καταργήσει το μνημόνιο θα συμφωνήσει καινούριο αποκλειστικά με την ΕΕ τι καινούριο πρόγραμμα, μνημόνιο, αυτός ξέρει και το χρέος μόλις θα έρθει ο ψηφίζα, ο, ο ψήφιζα, όχι ο, ο ΣΥΡΙΖΑ, δε, τι ψήφιζα στην εξουσία θα είναι βιώσιμο η Ελλάδα θα μείνει στο ευρώ. Και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά μα τόνισε ο φίλο μα, ο Αλέξη, ο... oh, σε καμιά 25η. 25 σε καμιά 15η μέρα Λοιπόν, και σε τηλεοπτική συνέντευξη. Αλλά θα είμαστε, λέει, μέσα στο ευρώ. Αλλά δεν θα κάνουμε θυσίε. Θα ρέουν τα γάλα, τα ταμέλια, τα γλυκά κρασιά. Εσύ θα επανέλθει στην μοίκονο με το πούρο. <Συλίου> λοιπόν, με τη Με τι σαμάνιε τη Ντομπερινιόν, τη Χρυστάλ και όλε αυτέ. Τα ξέκολα θα οργιάζουν κάθε μέρα 24 ώρες το 24 ώρο Από τηλεοράσεων και όλα αυτά Όλα θα είναι καλά εάν ο ΣΥΡΙΖΑ Χρειάζεται ψήφο ανοχή Είναι αδιανόητο να αρνηθεί το κουκουέ Είπε ο Ο Αλέξης Ναι Ο Αλέξης το παιδιά Αυτά είπε λοιπόν Ο Αλέξης και άλλα πολλά Δηλαδή που δεν α... Να τις δεν παρακολουθιόνται Αλλά Συναντήθηκε προχθές με ποντιακά σωματεία Έρε Ποντι... Τον μεθύσατε κι εσείς τον Τζίπρα σίγουρα ναι Εσείς θα τον μεθύσετε. Δεν θα σας μεθύσει, Αλλά τέλος πάντων Συναντήθηκε λοιπόν με ποντιακά σωματεία στη Θεσσαλονίκη Και του είπε Εάν δεν έχουμε την απόλυτη αυτοδυναμία Και η συγκρότηση κυβέρνησης θα εξαρτάται από άλλες δυνάμεις Δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα. Δηλαδή, ρε ποντι, τι πήγατε στον Τζίπρα, να σας υποσχεθεί τι? Να σας φτιάξει γεφύρας? Να σας τι να θέλει να σας υποσχεθεί. Ο πρώτος πυλώνας, ο πυλώνας. Έλα πυλώνας. Έλα πυλώνας, καλό, ο Οι δύο κυλώτες, πυλώνια, πυλώνες. Α, Α, ναι Καλά μωρ τώρα και εσύ να έχουμε κάθιση και με τραχνίσεις Ναι, πια άλλο Ναι, πραδο Ναι, πονιρούλι τηλεακροατή Ρε πονιρούλι Λίπον, ναι ρε ο κοίτα να δεις Τι γατόπαρδος είναι μου λέει, είπε μου λέει στη δήλωση Ότι δεν θα συνεργαστεί με μνημόνι, με κοδισό, πασόκ, ποτάμι και τα λοιπά Αλλά δεν είπε λέει με τη Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί Οπα, άτσα, μη μου λες τέτοια Να σου πω κάτι, μην πάθεις κι εσύ ότι έπαθαν οι πασόκοι Για τους ιδεολόγους μιλάμε τώρα όταν ξεκίνησε ο Βενιζέλος ως αρχηγός, ως ο πλαρχηγός της Μασόχαψας να πάει να συνεργαστεί με το Σαμάρα Με... Ή τι πάθανε οι ιδεοδημοκράτες Για ιδεολόγους μιλάμε πάντα Έτσι ναι Βαριά ιδεολογία ναι Όταν ξεκίνησαν να πούμε να πάνε να συνεργαστούν με τον Γεώργιο Γεώργιο ξέρεις ποιον Λοιπόν, τώρα αν είπε ας πούμε ε, Αν οι δηλώσει που έκανε στους πόντιους Είναι διαφορετικές από αυτές που έκανε με διαφορά 12 ώρων Εντάξει ρε παιδί μου, πόντι είναι Τι να τους έλεγε τώρα, σου λέει τι να καταλάβουν οι πόντι Καλό στον πάνω, που ρε πάνω να ε, Τι να καταλάβουν οι πόντι, καταλαβαίνουν οι πόντι Τίποτα δεν καταλαβαίνω. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς και ο Αλέξης Άλλα λέει θιάμ, άλλα ακούν τα Όπως λένε και εδώ στο χωριό μου δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε εσείς παραπέρα Και γεια σου ρε πανώ. Πώς πάει πουλάς ρίγανη ε, Ρίγαν σταμιά φωνάζω ο Πάνος Ρίγαν σταμιά Τι φωνάζω ρε πουλά Πουλάω ρίγανη και σταμιά Σταμιά ξέρετε πραστάει, οι στάμνες Ρίγαν σταμιά ο Πάνος Υπό που λες Τώρα εσύ ψάχνεις να βρεις Αν έχουν διαφορά οι του τσίπρα. Σήμερα στο Χατζηνικουλάου Αύριο στους πόντιους Μην με τρελένεις Πάντως, Ο επικεφαλής Του μηχανισμού Στήριξης Του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης Μας είπε Ότι αν γίνει κυβέρνηση Ο ΣΥΡΙΖΑ Θα μετριάσει τη στάση του Και θα έρθει προς τα μας Πάντα αυτά συμβαίνουν Προεκλογικά Πορώνονται ρε παιδί μου, οι πολιτικοί λένε τι παπαριέ του και μετά έρχονται στην αγκαλιά μα. Μα είπε ο Ρέγκλινγκ. Ο Ρέγκλινγκ ναι, αυτό είναι επικεφαλής του μηχανισμού στήριξης Εσύ είσαι επικεφαλή όλων να πούμε που ήταν στην πλατεία και, φο... και κράταγαν πλακάτ ζεσουή Ταπί Ζεσουή τα, πή». <Ρεσουσία> τα <πή> και ψύχρεμοι. <Ρεσουσία> λοιπόν, που λε Ειλινάρα μου, αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Αλλά όμω. Αλλά όμως να σου τονίσω Να σου τονίσω Λοιπόν, ότι μην είναι ήσυχο Από τα δημόσια κτίρια Δεν θα κατεβάσουμε τους Χριστούς και τις Παναγίες Όχι, δεν θα σας κατεβάσουμε Χριστούς και Παναγίες Ο Σαμαράς είπε Δεν σας τα λέμε εμείς αυτά Δεν θα κατεβάσουμε ποτέ από τα δημόσια κτίρια Τους Χριστούς και τις Παναγίες Για τις εικόνες σας μίλησε ο άνθρωπος μια τελευταία επίθεση στους ε, χριστιανούς Λοιπόν Και απα... αυτή ήταν απάντηση Που έδωσε σε στελέχη των αντίχριστων του ΣΥΡΙΖΑ Διότι λέει Σε όσους λέει να κατεβάσουμε τις εικόνες Εμείς τους λέμε δεν θα τις κατεβάσουμε Πινακωτή, πινακωτή από, από τα άλλο μου αυτή δηλαδή κατάλαβες Δεν θα γονατίσουμε Υπό ο, ο, ο Αντώνη Δεν έγινε αυτές τις θυσίε του ελληνικού λαού Για να κατεβάσουμε τις Παναγίες και τους χρυστούς από τους τοίχους αι, ε, αι, ε, βρρ, φίλα, yeah, hey. <Κι> μανταλάκια, 24 το πράγμα. Τρεις πίκες λάστικου, μόνο με ένα πράγμα. <Κι> το Χριστό σας, την Παναγία σας, μόνο με ένα τάλιλο. <Κι> Στιφανάκες, ρε. <Κι> το Χριστό σας, την Παναγία σας, μόνο με ένα τάλιλο. Στιφανάκες, λοιπόν, για να σου εξηγήσω, μην παρεξηγείτε, που πουύλαγε εικόνε και άλλα τσιμπιδάκια, μανταλάκια. Και είχε αυτό το, το διαφημιστικό Το τραγούδα για μόνος του Τρεις πίκες λάστικο μόνο με ένα πράγκο Τσιμπηδάκια μανταλάκια 24 στο πράγκο Το Χριστό σας την Παναγία σας μόνο με ένα τάλιρο Εκεί άλλαζε τιμή Εικόνα ήταν Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις μεγάλε Ζούμε ωραία πράγματα φίλε μου Ωραία πράγματα ε, Δηλαδή φαντάσου να είχαμε και μερογκάματο τι ωραία θα περνάγαμε με όλα αυτά, αυτά τα σούργελα, αλλά δυστυχώ αυτοί περνάνε καλά. Εμείς δεν περνάμε. Πάντως μείνετε ήσυχοι, δεν θα κατέβουν οι εικόνες από, το... Από, το... από τα ντουβάρια, από τα κτίρια. Το μόνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι μετά τη, συ... τη διαφήμιση του Σαμαρά που πήγε με το πήρε την μπάλα από το παιδί και του είπε, παιδί μου, ο πατέρα σου έχει δίκιο. Μπορεί να είναι άνεργο, μπορεί να μην έχει να φας, αλλά θα φτιάξουμε τη νέα Ελλάδα με θυσίε. Εκείνο που βγήκε από τη διαφήμιση από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι θα φορολογηθεί 23% το χαρτζιλίκων των πιτσυρικάδων, αυτό που υπάρχει δηλαδή, και αυτών που παίζουν μπάλα στι πλατέ. Λοιπόν, μεγάλε. Θέλω, ρε παιδί μου, να βρεθώ μέσα σε μια συγκέντρωση. Ουδήποτε κόμματο. Να νιώσω τον παλμό, αυτό, το, αυτό το παλαμάκι, αυτό το. Αυτή την ένταση που παλαμακίζουν Εκεί αυτόν το, το σωτήρα που είναι από πάνω Ξέρω εγώ ποιος είναι ε. Καλά αν είναι και κανένα πρόσωπο Ξέρω εγώ σαν τον Σαμαρά τον Αλέξη Θα τσιρνιάσω Να βρεθώ σε μια συγκέντρωση ενός σωτήρα Και να σας πω και κάτι ρε μεγάλη Έχω κάποιους φίλους λέμε τώρα φίλους ε, Λέμε Μου λένε όλοι μας έχουν πρίξει Λένε αυτοί τώρα Μας στέλνουν λέει στο κινητό SMS η πολιτική και τέτοιο ε, πού Εμένα δεν μου στέλνει ένα μήνυμα ένας Ένας πολιτικός να μου στέλνει ένα μήνυμα Δεν γιατί δεν μου στέλνουν εμένα Ή αυτοί ψεύδονται για τους φίλους Λέω Ή δεν με γουστάρουν οι πολιτικοί Διότι τώρα λέμε ας μου, μου στέλνει μήνυμα όχι πολιτικός. Ο ΨΠΙ πολιτικός Και μου λέει αυτά που λέει στου τους φίλους Και λέμε τώρα αν εγώ του απαντήσω στο μήνυμα Α και κάνε ρε Λέμε, α, λέμε. Τι θα γίνει δηλαδή. Δεν έχω δικαίωμα. Όπως μου στέλνει αυτός μήνυμα μεγάλη, ψηφισέ με και εμένα, είμαι καλό παιδί, να στείλει στείλεις τη βολή, να σε σώσω. Του στείλω κι εγώ ένα μήνυμα. Πού πάει το μυαλό σας. Τι μήνυμα του στείλω εγώ, να αν το ανταπαντήσω. Για πάρτε ένα τηλέφωνο, ρε, 281 4060. Πιάσε κι εμένα ένα, ρε. Να... Ε... να... Να στείλω στον πολιτικό. Μήμωστε να χωριάστε παιδιά. Πάμε για εθνική καταστροφή. Με, όπως σας το λέω, δεν σας τα λέω εγώ Βενιζέλος. <laughs> Πάει Τελείωσε πάμε για εθνική καταστροφή. Άμα δεν ψηφίστε <laughs> Πάμε για εθνική καταστροφή. Όπως μου έστειλε ένα μήνυμα ένας φίλος και μου λέει, κοίτα μου λέει. Εγώ μου λέει, ούτω ή άλλως Πασόκ θα ψηφίσω. Αλλά δεν... σκέφτομαι ποιο Πασόκ. Το Πασόκ του Βενιζέλου, το Πασόκ του Γιουργάκη, το Πασόκ του Σαμαρά, το Πασόκ του ΣΥΡΙΖΑ πιο Πασόκ θα ψηφίσω Μ, να, αυτό, αυτό με μπερδεύει Το θέμα λοιπόν είναι Δώσε και μια τέτοια. Το θέμα λοιπόν μεγάλε είναι και... а, έτσι. Ε, έτσι. <σοκλή> <σοκλή> Το θέμα λοιπόν μεγάλε είναι Μια σουρελέμη yeah, you know Ρούντολφ Ράν Λοιπόν το θέμα λοιπόν είναι μεγάλε ε, Πώς θα σε βρει η καταστροφή Θα σε βρει με Με Αλέξη Θα σε βρει με Βενιζέλο Ή θα σε βρει Κι άλλος πάντων όπως θα σε βρει Πάντως αυτό που μας είπε ο Βενιζέλος Είναι ότι θα καταστραφούμε εθνικός Θα καταστραφούμε εθνικός Πάμε και χωρίς λόγο μάλιστα αυτά τα ωραία Ακούμε μεγάλε καθημερινώς από τους κυβερνήτες μας και τείνουμε όλοι να ακούσουμε τον, τον Καμένο κλειδώστε Αλλά... then... <laughs> τι είπε τους παππούδες στο σπίτι τη μέρα των εκλογών γεια σου ρε πάνω στα πάνος δηλαδή, τα λέμε <laughs> λοιπόν έχω να σας α... μισό λεπτό. παρακαλώ έλα Τώρα το απαντήσω Έλα, για. Ένας φίλος τηλεκροατής Μου είπε άμα μου στείλει σε μέσο πολιτικός Να το απαντήσω Άντε και, και γαρίφαλο Και σκόρδα Κάτι τέτοιο, καταλάβατε Πάντως κυρία μου και κυρία μου Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση Θα σας πω συναυτό, Παρακαλώ τι να πω τώρα. Θα σου πω. Έχω λαλίσει. Τι να πω Αν Α τολμηθήσουμε. Μέτσι. Πράσι γουράτε. Ναι. Ναι. Μπράβο. Ναι. Ναι. Ναι. Μπράβο. Ναι. Με μάλλον είναι ένα τηλεακροτή. Εδώ μου λέει το πέρασε. Σάβρεχο τον πάνω. Γιατί ο Πάνος είπε ε, παπαριά Διότι στις προηγούμενες εκλογές Πάνω από 25 ήταν νέοι που ψήφισαν Χρυσή Αυγή Ενώ οι παππούδες ήταν κάτω από 10% ή 10% περίπου Άρα λοιπόν ποιο να κλείσουμε σπίτι πάνω Ποιο να κλείσουμε πάνω Για τον Καμένο μιλάμε ο, Μάλλον ε, πραγματικά δηλαδή πρέπει να κλειστούμε όλοι στο σπίτι Ας είναι κατασκευμένο να κλειστούμε στο σπίτι Δεν υπάρχει άλλη λύση Έλα παρακαλώ Απάμε. πάμε Πάμε πάμε πάμε Μπράβο και καλά λέει Ένας άλλος Είναι Η νεολαία του Παπαντρέα που μας λέει πάμε Αυτούς τι θα τους κάνουμε σπί... ε, Πάνω μου Α τους αμολύσουμε να πάνε να ψηφίσουν Γράψαμε ένα αρθράκι χθες Δεν ξέρω αν όσοι θέλετε Μπαίνετε να το διαβάσετε Σαν της ψήφου το Γιαγκίνη Λοιπόν ε, Σας θυμίζει ίσως το Πασίγνωστον Ασματάκιον Σαν τις μύρνη το Γιαγκίνη Στη, δου... στη δουλειά δεν έχει γίνει Αλλά Σαν της ψήφου το Γιαγκίνη ο, ο Θα Ο κάνει τα δικά του Σάν τη ψήφου το γιαγίνη στην ε, Ελλάδα δεν έχει μεταξυνα διότι, αγαπημένε μου τηλεακροατή το θέμα εδώ δεν είναι θέμα προσφυγιάς είναι θέμα ολοκληρωτικής άλλοσης. Ορίστε παρακαλώ. Καλώ το πληθούμε. Εμεί όχι δεν με πήραξε, απλά εγώ είδε στον πέρασα άύρω τον πάνω. Απλά ένα τηλεοακροατής πήρε και... Ωχ, a... ρε! Καλά πλάκα κάνεις. Mm -hmm. Α, είσαι σε μεγάλο χώμα. Mm -hmm. <laughs> λοιπόν, κλείσει τη σπίτι, ε! Γιαλά, για. Yeah, yeah. Καλά, ρε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται, Ρε Γιάννη, αυτά τα πράγματα. Ρε Γιάννη! Θα έλεγα τώρα διάφορα Αλλά δεν θα έχουν προτιμήσεις σε κόμματα Και τέτοια, καταλαβαίνεις γιατί τα λέω Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας αποκαλύψω Μάλιστα, δεν θα σας αποκαλύψω εγώ Σας θα, Σας αποκάλυψε ο Γιώργος <χαχα> Παπανδρέας Ποιος φταίει για την κατάσταση όλη αυτή Όχι ο Σιουτήρς <χαχα> Δεν φταίει ο Σιουτήρς <χαχα> Φταίει ο Καραμαλής Όπως τα ακούτε Το αποκάλυψε ο Γεώργιος Παπανδρέας ο οποίος είναι και ε, πρόεδρος του κοδησό. Πήγε στη Λαμία λοιπόν και έκανε οραματικές και ρεαλιστικές προτάσεις ε, λοιπόν, και αποκάλυψε στον κόσμο της Λαμίας που τον κοίταγαν από κάτω, έκθαμβε όλοι να πούμε ότι φταίει ο καραμαλή, Για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα φταίει ο καραμαλής. Το ακροατήριο μιλάμε μεγάλε ένας κακός χαμός, παχιόκ λαμίας, παχιόκ, σούπα θα τον μεθύσουμε με Τσίπρα τέλος, τελείωσε. Λοιπόν, τι λέει, παιδιά μιλάμε τώρα σου λέω, έχει, έχει βγει το κάθε πικραμένο τώρα να πούμε. είναι μια υποψήφια βουλευτίνα του ποταμιού, άκου τώρα να γελάσεις και ζητάει στρατιωτικό ξυκόπημα από το φράγκο για να μην έρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ άκου τώρα αυτή τώρα είναι υποψήφια εντάξει η κυρία Ντίνα Δαβιλά εγώ θα τη βάλω απέναντι από την Όνι Δούνια να τη σκήσει να κάνουν αντιπαράθεση η κυρία Νταβιλά με την κυρία Δούνια θα λείψω. σε εκείνα τα τέτοια τα μπάρ στο το Τέξας που ήταν από τα μπάρ που τις πέταγαν Με στη Λάσπυρε Ωρίστε Μου λέει ένας τηλεαγραντής εδώ Ότι εντάξει λέει να κάνει πραξικόπημα Ο φράγκος Αλλά που να βρει πετρέλαιο να βάλει στα τεχθοραγγισμένα Να τα κατεβάσει το δρόμο Ωχ τι άλλο θα δούμε πάντω παιδιά Μεταξύ μας να σας ενημερώσω Ότι ο Αλέξης δεν έχει Δεν το έχει καβαλεί Ρε παιδιά με σχούρι θα σας κάνω μια ερώτηση Όταν τα ακούτε αυτό το παιδί να μιλάει Δεν σας έρχεται μια ανατριχύλα Δεν σας βγαίνει μια φωνή Σαν άρχε τα πάνω από το υπερπέραν Δεν σου θυμίζεις τον Γιατί πρέπει να φτει η αρχηγοί να μιλάνε όλοι Έτσι σαν τον Ανδρέα, δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς Πάντως το παιδί δεν έχει καθόλου έπαρση Δεν, δεν έχει καβαλή στο καλάμι ε, Έγραψε άρθρο Κι άλλο άρθρο Στη Welt am Zondag Zondag, ναι Zondag. Zondag Είναι γερμανική εφημερίς Και είπε, τους είπε το εξής Ακούστε, εμείς οι Έλληνες θα σας σώσουμε Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αφυπνήσει την Ευρώπη από το λίθαργο Ναι Δηλαδή η Ευρώπη τώρα είναι σαν λίθαργο και θα πάει ο, Αλέ, ο Αλέξης μεθάβριο που θα είναι πρωθαπουργός Και θα κάνει γούτσου γούτσου Της Ευρώπη να την ξυπνήσει Το λίθαργο Τι ε, άλλο θα ακούσουμε ρε Πούσι μου, ναι, μπορείστε Άνοιξε, άνοιξε ναι. Λοιπόν που λες Γεια σου Εφη, καλή σου μέρα Α, Σου στείλες ένα μέσα από κόμμα να... Στέλνουν κόμμα Η Εφη μου λέει ότι στέλνουν μηνύματα σε αυτούς που κάπου, κάπω κάποτε, τον καπότων, τον καπότον ναι, σωστό, είχαν δηλώσει μέλη φίλοι κομμάτων. Εσύ είχε Όχι, όχι, όχι, δεν περιμένω. Απότε... Α, τα παίρνουν από τα κόμματα δα. Να, είδε τι ατυχία να μείνει σε κόμμα. Κυρία μου και κυρία μου, τα είδαμε όλα. Τα είδαμε όλα, σου λέω τέλο. Αυτό που θα σα πω είναι το τελειωτικό. Σταματήστε τι εκπομπέ. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό, τι έκανα τώρα, παριά εγώ. παπαρία έκανα. <Τιος> ποιος, ποιος! Όχι, κάνει λάθος. Αυτό πρέπει να το πάρεις ανάποδα, διότι δεν μπορείς πέντε χρόνια να φωνάζεις για όλους μετά να πας να συναγελάζεσαι με το με τον Τσίπρα και επειδή δεν σε βάζει στην κατάλληλη περι... περιοχή ο Τσίπρας για να γίνεις βουλευτής να φέρνεις. Κάνε μου τη χάρη τώρα. Αυτά είναι οι αγωνιστών του πόλου. Κάνε μου τη χάρη. Έλα τώρα, έλα τώρα. Ναι, ναι, έλα, Για, yeah, για. Yeah. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις αλλά τώρα μη μου λες τώρα να πούμε ε, πέντε χρόνια φωνάζεις, κάνεις, ράνεις θέτησε αυτόν και σε κίνδυνο και ξαφνικά θες να συνεργαστείς με τον Τσίπρασο στην Ελλάδα έλα πουλάκι μου <Τσε> έλα παρακαλώ <Τσε> ε, μορέ, ναι μωρά μεγάλε τα είδα όλα <@s1> <Τσε> όταν σου λέω όλα όλα ο υπότις σε λευκό άλογο ναι σου λέω ποιος είναι ο υπότις σε λευκό άλογο χαλαχιά μου <Τσε> είναι ο Αλέξης τσίπρα. <Τσε> <Τσε> δεν σας κάνω πλάκα ρε παιδιά δεν σα κάνω πλάκα Ιταλικό βιβλίο για το Τσίπρα με τίτλο Αλέξης τσίπρα, Λαμία Συνιστρά, Ιντερβίστρα κον Η Λίδε Η Λίδερ Τι Ο Στέφανο Ροντοτά Το γράψε Τεοντόρο Ανδρεάντη Συγκελάκης Τεοντόρο Ανδρεάντη τι Τεγέρακα τη μετάφραση Ωχ oh, νε ναι, ναι. Λοιπόν ε, βιβλίο Και ε, ο Λευκός Υπότης όχι ψέματα, η σε λευκό άλογο. Ωραία πρόσιμο, τι πίνουμε ρε. Λοιπόν, όπου... ο Λεμόν ο... δεν θα ζωστεί με εκρηκτικά λέει για τη στιγμή πραγματεύσει με τους Ευρωπαίους. Αυτά λέει ο Αλέξης. Δεν θα ζωστεί με εκρηκτικά ο Αλέξης. Το θέμα είναι αν έχει δει εκρηκτικό στη ζωή του Αλέξης. Ναι, παρακαλώ. Ωραία ο Κουσταντίνος... Ο παλιολόγος Έλα Ήρθε του πηδί με του λιφκό του άλογο Κωνσταντίνος ο παλιολόγος Ρε Αλέξη έχεις δει στη ζωή σου ποτέ εκρηκτικά Άντε μην επανέρθουμε τώρα Σε αυτά που δήλωνε στους κούλιγκανς Για την ε, Πατρίδα και για την ε, Όταν σε ρώτησαν εκεί τα πετσιδίκια Αν υπηρέτησες στο στρατό και τέτοια Άντε μην επανέρθουμε σε αυτά <laughs> Δεν θα ζωστώ λέει με εκρηκτικά για τις διαπραγματεύσεις με τους ευρωπαίους εταίρους Τόνισε ο Αλέξης Έχεις δίποτε εκρηκτικό Αλέξη μου Έτσι δηλαδή λέμε Ή βλέπεις μόνο του Ράμπου Στο, στο, στο σινήμα Του Ράμπου Κυρία μου και κύριέ μου είναι βιβλίο συνέντευξη Και είναι διάλογος ανάμεσα στους δύο άντρες Στον Αλέξη και στον Ιταλό Ναι <laughs> σου λέω Και κυκλοφόρησες σήμερα λοιπόν από εκδόσει Μπορντό. Βεβαίω. Και προλογίζει ο συνταγματολόγος Συγγνώμη Δεν είναι του Στέφανο Ροντοτά το βιβλίο Το προλογίζει Πρώην υποψήφιος για την προεδρία της Ιταλίας Λοιπόν Να, ναι σου λέω Η άλλη Ευρώπη με τον Τζίπρα Παρουσιάζεται ως μια πραγματική διάσταση Ο Αλέξης Καβάλας στο Λευκό άλογο Έρχεται να μας σώσει Μεγάλε Πέρασες από την εφορία τις, τις τελευταίε μέρε. Έγινε κάτι Α? Ήρθα κανένα σπόρο, παρακαλώ Απα, <στονίτρια> <À, στονίτρια> είναι Όλα ΘΚΑΜ Είναι Όλα ΘΚΑΜ, τέλος Όλα ΘΚΑΜ Βουηθά τη ΘΚΙΜ και ξένα, και εγώ Μετά το Ελλάδα μου, ναι, έχεις δει και το Τώρα ο Αλέξης λέει η αριστερά μου και η περιστερά μου, εννοεί τη συνδία του η περιστερά μου, η αριστερά μου, η Ελλάδα μου Μου γενικός Έλα Έλα Η Ελλάδα μου Έλα Και ο Πρύτι πρά, Έχει θήκες για εκκριτικά; party... Μη μου λε τέτοια <laughs> Θα στρελαθώ. Μου είναι μισή για να τρελαθώρε. Λαλήσαμε ρε Γιώργη, ελαγιάρε. Λαλήσαμε ρε Γιώργη, έχει δίκιο. Έχουν λαλήσει, το έχουμε ξαναπεί, Έχουν λαλήσει από τα φράγκα, από την εξουσία και από την καλοφέραση μεγάλη. Βλέπουν ότι από κάτω έχουν ένα σκαρομούσκαρα, δεν αντιδρούν σε ό,τι κάνουν, σε ό,τι λένε. Τίποτα. Του στηρίζουν. Πουλημένα καθήκια αυ, Αυτοί που τους προβάλλουν Πες με, με μέσα μαζικής εκραθλίωσης Πες με όπως θέλεις Και κάνουν ό,τι τους κα, κα, καρφώσει Ό,τι τους καρφώσει Κάνουν δυστυχώς Ελληνά μου Λοιπόν έτσι θα έρθει και ο Υπότης Με το Λευκό Άλογο Και η Ελλάδα μου Και η Αριστερά μου Και οχ Παναία μου Φαντάζεσαι στο τέλος Γιατί αυτό θα φωνάξει στο τέλος ο Αλέξης Μετά από το η Ελλάδα μου Η αριστερά μου Θα φωνάζει Παναγία μου Διότι τότε Λοιπόν μεγάλε τι ήθελα να σου πω Ναι Αφού σου είπα λοιπόν και για τον υπότιμο Το λευκό άλογο Λοιπόν και αφού θα απευθνεί στην Ευρώπη Ο Αλέξης θα κάνει όλα αυτά Να σου πω τώρα τι είπε και το αφεντικό σου Τώρα περάσουμε στα σοβαρά ο, Το αφεντικό σου για το σόιμπλε μιλάμε ναι, ναι, λοιπόν τι είπε το αφεντικός. οι εκλογές δεν αλλάζουν τίποτε Ό,τι συμφωνήθηκε θα τηρηθεί και τόνισε με στόμφο Όσο για τις γερμανικές επανορθώσεις δεν υπάρχει καμία βάση να διεκδικηθούν Η Αθήνα δεν έχει ζητήσει ποτέ τίποτε, εξάλλου η Γερμανία δεν χρωστάει μία από τα κατοχικά δάνεια στην Ελλάδα Αυτά είπε το αφεντικό σου μεγάλη Τώρα τι λέει το κάθε σουργελάκι Το οποίο είναι υποψήφιο Το οποίο είναι αρχηγός Εδώ στην Ελλάδα ε, Εντάξει αυτά είναι για να Περνάμε και λίγο καλά εμείς Εδώ στην πρωινή εκπομπή Το σοβαρό λοιπόν τι είπε ο ε, αφεντικό σου ο Σόιμπλε. Γιατί αυτό είναι το αφεντικό σου Έλα παρακαλώ Έλα μου Ναι ε, Σερκώ Έγινε σιρκό Σιρκό, πηδί <Τι> Έλα, πες μου, θες κάτι άλλο γιατί κάνω εκπομπή <Τι> Όχι, κάνω... <Τι> βράζω αυγά <Τι> Έλα Έλα <Τι> Είσαι ανοιχτός Πότε άνοιξες <Τι> ε, Αχ, το βράδυ και εκεί στη συνέχεια ανοιχτός <Τι> Άντε, καλές, καλές δουλειές Γεια, γεια Αμέσως ζορλάνει ο Είμαι ζουρλάρη, ρε, τα μέσα από ζουρλάρα. Ακόμα, <laughs> τι κάνει, βράζα, βγάλε. Λοιπόν, άκουγα ρε, πόμπου λε, μεγάλε. Και σου λέγα, Ο υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ξιδάκη, αυτό είναι αρθρογράφο στην καθημερινή. Τον... Όσοι διαβάζετε φιλάδε θα τον ξέρετε, τον Ξιδάκη. Δήλωσε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο δημοψηφίσματο για να αποφασίσουν οι Έλληνε αν θέλουν λιτότητα ή όχι. Αυτά τα λέει ο σοβαρό αρθρογράφο τη καθημερινή Ξιδάκη. Μεγάλε όπως καταλαβαίνεις εντάξει μην πιάνεσαι από μια κουβέντα όπως καταλαβαίνεις το αεροπλάνο έπεσε και φταίνε οι επιβάτες το έχεις πάρει χαμπάρι αυτά βγαίνει και μας λέει τώρα ο κάθε ξηδάκης δηλαδή μεγάλε θα πρέπει να αποφασίσει πρόσεξε τώρα ένας άνθρωπος που έχει ένα δίμερο κάμα του 3-4 χρόνια που δεν έχει να πάρει φαΐ στο παιδί του αν θέλει λιτότητα ή όχι τον καλεί σε δημοψήφισμα ο ξηδάκης όπως καλεί και τον λιγδωμένο Πασοκολύσταρχο Λοιπόν τον κάθε κλέφτη και τον κάθε άθερμα Το οποίο φέρει η ελληνική ταυτότητα Να κάνουν δημοψήφισμα Καταλαβαίνεις μεγάλε που φτάσαμε Με τους ε, ε, ε, Και μορφωμένους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ Παρακαλώ Βέβαια βέβαια, βέβαια, βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Ναι, φίλε μου, Ακριβώς αυτό θα ψήφιζαν. Το ξέρουν καλά το παιχνίδι. Λοιπόν, γιατί το 80% των Ελλήνων δεν θα ψήφιζε λιτότητα, φυσικά. Αυτό το ξέρουν καλά το παιχνίδι. Αλλά εκείνο που δεν καταλαβαίνουν και το παιχνίδι που σε παίζει ο κάθε ξυδάκη και ο κάθε τσίπρας είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι οικονομία, ρε Παπάρα. Με για το Παπάρα, πρωί -πρωί. Η Ελλάδα δεν είναι οικονομία. Η Ελλάδα δεν είναι κόμματα Δηλαδή η Ελλάδα είναι κάτι άλλο Βέβαια εντάξει δεν το μπορεί να το πάρει, τώρα χαμπάρι Εσύ τώρα με τέσσερα σπίτια Οχτώ σουβ εξοχικό να πούμε στο κανάλι Και τέτοια Χαίστηκες για την Ελλάδα Η Ελλάδα δεν είναι οικονομία κύριε Ξηδάκη μου Ούτε δημοψήφισμα Λοιπόν δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει, Με καταλαβαίνει, Η Ελλάδα είναι κάτι άλλο και θα μου πεις εσύ για την Ελλάδα Αρκεί να περνάς καλά δεν πάει να και το παιδί σου Ε αυτό σου λέω ακριβώς Δεν διαφωνώ μαζί σου Δεν διαφωνώ μαζί σου καθόλου Οπότε λοιπόν κοίταξε να κάνεις βουλευτή Εκεί το ξηδάκι τώρα εκεί το, Τον αρθογράφο της καθημερινής Αυτός είναι τραβάτης σουμπιτι να το ψηφίσετε Γιατί πάντω. Ε, εντελώς τυχαία Εντελώς τυχαία, Ό,τι είπε η Αμερικάνικη εφημερίδα Wall Street Journal το είπε και ο Χαρδουβέλερ την επόμενη μέρα ως δική του σκέψη Ακούστε μεγάλε, διότι εδώ μιλάμε για τα σοβαρά δεν μιλάμε για τα σουργελάκια που το παίζουν οι υποψήφοι Το Brexit μπορεί να συμβεί από ένα ατύχημα είπε η Wall Street Λοιπόν, και την επόμενη μέρα ακριβώς μα την επόμενη μέρα ακριβώς ο Χαρδουβέλερ μιλάμε για το αυτό το υποταχτικούλι το οποίο το διορισμένο κομματόσκυλο ε, που το θρέφει χρόνια το δημόσιο είπε στο Bloomberg ότι η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί εκτός ευρώ από ατύχημα ακριβώς τα ίδια πράγματα αυτά είναι τα σοβαρά τα άλλα μεγάλε με αυτούς τους γελίους όλους και τις ε, ε, υποψήφιότητε τους, τους είναι για γέλια αλλά είπαμε δεν μπορούμε να γελάσουμε λόγω κατάσταση Κυρία μου και κυρία μου Λοιπόν, μέχρι τον Αύγουστο πάντως Όποιος και να βγει και να βγεί Μα υπότιση λευκό άλογο που ο Αλέξης Σου λέω ότι εμείς είπαμε τώρα θα το μεθύσουμε με Τσίπρα Αυτό έχει μεθύσει να πούμε με Αυτό δηλαδή τέτοια κοκτέιλ δεν έχει Λοιπόν ε, Μέχρι τον Αύγουστο Πρέπει να πληρώσει 18 Όποιος και να βγει 18 δις υποχρεώσεις, αυτά λένε τα αφεντικά Πέντε δις είναι μέχρι το Μάρτιο αύριο μεθαύριο οπότε μεγάλε μεγάλε τρέχα λοιπόν να ψηφίσεις τώρα το θυμάσαι τον να λεις του μνήμης θεοχάρη που λέγαμε χθες που κατεβαίνει με το ποτάμι το, το, το, το δημοσιο υπαλληλάκι, το εκλεκτό που το τούχο σαν και αυτό έριχνε, σου ρίχνε σου Λοιπόν, ακόμη ένα υψηλό βαθμό υπάλληλο διορισμένο από το Σαμαρά έβαλε στο ψηφοδέλτιο ο Σταύρος. Είναι όλοι αυτοί της, του μεροκάματο. Λοιπόν, του Καρκατσούλη. Ο Καρκατσούλης, λοιπόν, είναι ο νούμερο ένα δημόσιος υπάλληλο στον κόσμο. Ωραία, ναι. Λοιπόν, και αυτός, λοιπόν, υποψήφιος με το ποτάμι. Μεγάλε, θα πάμε... Α, τι να πούμε τώρα. Τρέχα, τρέχα, τρέχα, τρέχα, μεγάλε του πο Ήτου μεταξύ, έτσι δεν ξέρω αν είσαι ενημερωμένο. τέσσερα εκατομμυριάκια θα πέσουν στον πεζαχτά των κομμάτων, για ευρώ μιλάμε, για ενίσχυση, για τι εκλογέ Τέσσερα εκατομμυριάκια ευρώ, πάρε, πάρε, πάρε. Και ενάμιση εκατομμύρια ευρώ, πρόσεξα, θα στοιχήσει μόνο το χαρτί για τα ψηφοδέλτια. Ενάμιση εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει κλείσει μήνα μεγάλε, που σου λέγαμε ότι στον... Στον Ερυθρό δεν θυμάμαι σε ποιο νοσοκομείο Δεν είχαν καθετήρες Για να κάνουν εγχειρήσει. Το καταλαβαίνεις Τώρα για εκλογές Για να δώσουν στα κόμματα Λεφτά υπάρχουν Και τα δίνουν αφιδώς Αυτά είναι αυτή είναι η πραγματικότητα μεγάλη. Και όχι το σουργελάκι το κομωτήριο Που βγαίνει να, Δεν ξέρει που πάνε τα τρία να πούμε Και βγαίνει να σου, σου κάνει Οικονομική ανάλυση Και να σου μιλήσει ότι θα σε σώσει αυτή είναι η πραγματικότητα πατρακόσα άτομα Εργαζόμενοι θα προσληφθούν Απ' τη McDonalds! Θα ανοίξει άλλα 10 fast food Fast food Fast fast food Η McDonalds Στην Ελλάδα αυτές είναι επενδύσεις Είναι μεγάλη Έλα Γεια σου Ελένη Να σε καλά, Ελένη, να σε καλά. Να... Όλο, όλο, όλο. Όλο. όλο όλη, έλα, γεια, γεια. Γεια σου, Ελένη, όλο το καρακατσουλιό μαζεμένο. Γι' αυτό αφαναφωνεί αφ και ο άλλο. Φουνάζει εδώ, ρίγανη στα μυαλά. Λοιπόν, που λε. 300 εργαζόμενοι στην Μακδόναλτ, μεγάλε. Ξαναλέμε, να το ξαναπούμε. Να το ξαναπούμε, να το να ξαναοιπούμε Παρακαλώ Έλα κοπέλα μου, τι κάνεις Πρόκτερ εν κάμπλ, ναι Πρόκτερ εν κάμπλ, ναι Ναι Ναι θα τσιτήσει Σε έτσι είπε το παιδί. <Και> <Και> Έλα! <Και> Είναι τελεσίδικο? <Και> δηλαδή είσαι ελεύθερη, δεν θα πας φυλακή; <Και> <Και> Σκίσ' τους! Έγινε, έγινε, να σε καλά θεωδοσία μου, να σε καλά, καλή σημερά Να, λοιπόν, του κερδίσαμε τη Eurobank, πώς τη λένε στα δικαστήρια Φάντους τον Κρυδηλάγκο, Θεοδωσία. φάν τον Κρυδηλάγκο Όσοι δεν ξέρετε τι είναι ο Κρυδηλάγκος, εκεί παραόξω να σας πω λοιπόν ο, Αυτό εδώ είναι, αυτό το κοκοράκι ρε, που έχετε στο λαιμό ο Κρυδηλάγκος Δάγκωσέ τους ρε τα βρομερά τα σκυλιά Λίμω μεγάλα, πολλές 300 εργαζόμενοι στη Μαγνόναλτς Εκεί θα ψήνουν, θα φωνάζουν, θα σερβίρουνε, θα κάνουν Και τα χωράφια μας είναι γεμάτα βάτα Παρακαλώ Καλώς το παιδί Α, μπράβο Τίποτα Τίποτα, μπράβο Μπράβο, να σε καλά, πάνω στην Ελλάδα το πε. Να σε καλά. Έλα, για. Λοιπόν, ναι, πάνω λοιπόν που έλεγα ότι 300 θέσει εργασία η Μαγνόλαντ και εδώ δεν κινείται δι, τίποτα, τα χωράφια μα είναι γεμάτα βάτα. Με πήρε ένα φίλο και μου λέει: Το πορτοκάλι μου λέει: Κάθεται στα κλαριά, σε λίγο θα πέσει. Δεν κουνιέται φίλο. Αλλά μεγάλα είναι επένδυση το ότι θα πάρει 300 εργαζόμενου. Η Μακδόναλτ στην Ελλάδα. 3. Κυρία μου και κύριε μου. Δυστυχώ αυτά συμβαίνουν. Τι νεότερο, έχ, τι νεότερο έχουμε για το Σαρλί ε, Δεπτό, δεπτό. Τι, τι νεότερο έχουμε για να δούμε. Ορίστε παρακαλώ. Καλώ το παιδί. Α. Κάνατε φωτοβολταϊκά. <laughs> Χαχάχα. Έλα γεια. Πράσινη ανάπτυξη το ένα. Πράσινη ανάπτυξη και άλλο. Έχεις δίκιο μεγάλε. <laughs> λοιπόν μεγάλε αυτοκτόνησε ένας αστυνομικός που ρευνούσε εκεί στο Σαρλί την ε... σφαγή που έγινε. Ορίστε παρακαλώ. <laughs> καλώς τονε, καλός τον. Ναι, καλώς τον. <laughs> του Σαμαρά, του Σαμαρά, του Σαμαρά. <laughs> ναι, ναι. Έρχεται το Αντώνης. Οπότε να βγούμε εμείς να τραγουδήσουμε το Θα συνηθίσουμε μη Τσίπρα Έρχεται ο Αντώνης Νομίζω ναι Ναι ναι φόρα φο, την κατσαρόλα κράνος και φεύγα Έλα γεια γεια Ναι με πήρε ένας τηλεακροατής εδώ και μου λέει Έχουν κλείσει τους δρόμους στη Μεγαλούπολη της Άρτας Έχουν κλείσει τους δρόμους Γίνεται ένας κριτσπέταλος γενικό, Διότι μάλλον περιμένουμε τον Αντώνη μας Και έφυγε σφαίρα να πάει να φορέσει κουστούμι. Να πάει να φορέσει την κατσαρόλα στο κεφάλι Να πάει για την υποδοχή Αυτοκτότησε λοιπόν Πουλίας Μεγάλη ο αστυνομικός Που ερευνούσε τη σφαγή Στο περιοδικό Μετά από συνάντηση με τους συγγενείς των θυμάτων Λοιπόν Αυτοκτότησε ο άνθρωπος Θα ορίστε παρακαλώ Ξαφνικά είχε ψυχολογικά προβλήματα Του Λοιπόν, ξαφνικά ανέτουρθαν ναι, ψυχολογικά προβλήματα Α, τώρα να μην ξανακρίσουμε την ίδια ιστορία Η ιστορία του της επίθεσης αυτής στο περιοδικό βρωμάει από παντού Και φυσικά η μονα, το μοναδικό που δεν μπορούμε να πιστέψουμε Είναι ότι αυτό το κάνανε ε, κακούργοι Ισλαμιστές και όλα, τα, και όλα αυτά τα ωραία Λοιπόν, αυτά είναι κόλπα δύσκολα Τα οποία κάνουν στις Ινδίες ε, Ευρωπαίοι, Μάγκες, Αμερικάνοι και όλα τα καλά παιδιά Και όλα τα καλά παιδιά Κυρία μου και κύριέ μου ε, Θα μαζέψουμε κι άλλες εξυπνάδες Θα μαζέψουμε κι άλλο υλικό Και ορίστε παρακαλώ Έλα ε, ε, Πέρασε μπροστά Το αισθάνεσαι μυρίζει κάπως Δεν μου λες ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει Η τον των ηλισίων εδώ στην Άρτα έκλεισε. Είναι ανοιχτή η λεωφόρο των ηλισίων. Α τον από το περιφερειακό. Α τον περάσουν και το νεκροταφείο. Τρισάγιο κανονικά. Το αισθάνεσαι. Έλα, έλα, γεια. Μυρίζει κατήλα μου, λέει ένα τηλεακουρατή εδώ. Το αισθάνομαι. Έρχεται, μεγάλε. Έρχεται. Λοιπόν, που μου Ελληνάρα. Όπως ε, καθημερινώς να ας ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε μαζί την εκπομπή. Ανοίξτε ο λίγος τίτα ραδιοφωνάκια σας, να το ακούσουμε παρέα και να επιστρέψουμε να κλείσουμε. δικά σου χέρια έπεσα και χάθηκα. Μέσα στα δικά σου χέρια έπεσα και χάθηκα. Μέσα στα δικά σου χέρια σαν ναυτό στα δικά σου χέρια, σαν ανθώς μαράθηκα Νομίζω ο συνδυασμός Άκης Πάνου και Πίτσα Παπαδοπούλου είναι κρυκτικός. Κυρίες μου και κύριοι, τελειώσαμε για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, θα ακολουθήσουν τα γλιαδιά του Καναλάρχου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή, καταρχάς να ακούσετε αυτή την εκπομπή. Και κατά δεύτερο λόγο για τις πραγματικά Πολύ ωραίες παρατηρήσεις σα Και για την επικοινωνία Να είσαστε πάντα όλοι Πολύ καλά Γεια και χαρά σας Υπότιτλοι AUTHORWAVE